Στείλανε λοιπόν μετανάστες, μετανάστες από, από τα νησιά προς τη Λέρο. Να κύριος Αποσίμιν, ναι. 42 μετανάστες ναι. με έξι αστυνομικούς. Ναι, δεν θα μπούμε σε αυτό, είναι εσωτερικό ζήτημα δικό μας, αλλά αυτό που ενδιαφέρει και την τοπική κοινωνία είναι ότι στέλνουμε μετανάστες, έτσι, με, γνωρίζοντας τις προθέσεις των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας, mm. ε, και αναγκάζουν τους αστυνομικού να προσπαθούν να κατεβάσουν τις μετανάστες από το από το πλήγο και να αντιδικούν με την τοπική κοινωνία. Για ποιο λόγο να μπουν εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Για ποιο λόγο να μη γίνεται ένας σωστός σχεδιασμός, ούτε σωστική αστυνομική. Γιατί να ξέρετε ότι η μεταφορά... Μεταναστών παύλα κρατουμένων, γιατί αυτοί είναι κρατούμενοι. Να, να τα βάζουμε τα θέματα σε σωστή του βάση. Δεν είναι ε, ότι έφυγε ένα και δεν τρέχει τίποτα. Αν του φύγει κάποιο θα του πάρουμε τα κεφάλια των αστυνομικών. Να αναγκάζουμε λοιπόν του αστυνομικού να αντιδικούν με τι τοπικέ κοινωνίε χωρί να έχουμε εξασφαλίσει ότι θα είναι ασφαλή η μετάβασή αυτό το θεωρούμε εγκληματικό. Οποιοδήποτε και αν του πούμε αυτό το ενδεχόμενο θα πει όχι να μην πάνε στο συγκεκριμένο μισό, αν δεν εξασφαλίσουμε σίγουρα ότι θα του δεχθούν. Είναι δυνατόν να στέλνουμε αστυνομικού, να του λέμε θα πάτε στη λέρο, και, και επειδή δεν μπορούν να κατεβάζουν του κρατούμενου, να, να ξαναγυρνάνε μέσα στο πλοίο, να είναι προετοιμασμένοι να φτάσουν μέχρι εκεί και να φτάσουν στην Αθήνα και να μην ξέρουν να μαθαίνουν εμπλό που θα πάνε του κρατούμενου. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εμείς δεν βγαίνουμε στα κάγκελα από την πρώτη φορά, αλλά μα το δούμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές, ξέρετε πόσες φορές οι αστυνομικοί ξεκινάνε για μεταγωγή και δεν ξέρουν πού θα φτάσουν. Υπάρχει Υπάρχει σχεδιασμός πάνω σε αυτό το κομμάτι...